Κεφάλον Θύτα σε 634. Στίχη 1 5 Ο Παύλο λυπήρε για την πόροση του Ισραήλ. 1. Α έλθω τώρα ή άλλο ζήτημα. Λέω αλήθεια ο άνθρωπο που εγγώρισε των Χριστών και βρίσκεται στη στενή σχέση με αυτόν. Δέψεύδομαι. Η αλλο ζητημα λεω αληθεια ο ανθρωπο που εγγωρισε τον χριστων και βρισκεται στη στενη σχεση με αυτον δεψευδομαι η στου το δέσει μαρτυρί και η συνήδησή μου φωτιζωμένη από το άγιον πνεύμα. 2. Σας βεβαιώνω λοιπόν ότι μεγάλη λύπη υπάρχει μέσα μου και πόνος συνεχής και διάκοπος στο βάθο βάθος της καρδίας μου δι' την απιστία των ομοεθνών μου Ιουδαίων. 3. Θα ευχόμην δε εγώ τον οποίον τίποτε δεν θα μπορούσε να χωρίσει από τον Χριστό να χωριστώ από αυτόν διαπαντός εάν είναι το δυνατόν να γίνει αυτό χάρη των αδελφών μου Ιουδαίων οι οποίοι είναι συγγενείς μου εξαρκικής καταγωγής. 4. Λυπούμε δε διότι απεξενώθησαν από τη σωτηρία που μας έφεραν ο Μεσσίας αυτοί οι οποίοι είναι απόγονοι του Ιακώβ που έλαβαν από τον Θεό το τιμητικό όνομα Ισραήλ, αυτοί τους οποίους υιοθέτησε ο Θεός και ενεφανίστη αυτούς ενδόξω, και τους έδωκε την Παλαιάν Διαθήκην την οποία επανειλημμένος ανανέωσε. Τους έδωκε δε και την ομοθεσία και τη λατρεία και τι υποσχέσει. 5. Εχωρίστησαν από τον Μεσσίαν αυτοί τον οποίον εθνική κληρονομία είναι οι μακαριστοί πατέρες και από τους οποίους κατάγεται ο Χριστός κατά την ανθρωπίνη του φύση ο οποίος είναι Θεός εξουσιαστής όλων, άξιος ναιμνήτης του αιώνα. Αμήν.